Έλα, ρε Απόστολε, πήραν όλοι για χρόνια πολλά σήμερα. Ε, είναι η μέρα. Δεν καταλαβαίνει. Να πω και εγώ τι γιατί με 16 ώρε το τιμόνι και προσπαθώντα να ζήσει δύο οικογένειε. Η μία οικογένεια φαντάζομαι είναι το κράτο, αυτό εννοεί. Άμα τα μισά και παραπάνω στα παίρνει ο Τσίπρας, Σε ζει την οικογένεια. Από τα μόνα χρόνια πολλά που μπορώ να ευχηθώ, λοιπόν, είναι να είναι πολλά τα χρόνια όταν θα καταφέρουμε και θα ρίξουμε αυτού του ανθρώπου από πάνω που μα κυβερνάνε και να πάρουμε τη ζωή μα και τον τόπο μα στα χέρια μα για να μπορέσουμε να πούμε χρόνια πολλά Ευτυχισμένα. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορέσουμε να ζήσουμε όπω να μα αξίζει, να ζήσουμε και τι οικογένειέ μα καλά και να μην έχουμε και τα παιδιά μα στο εξωτερικό και 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Όσο δηλαδή, για την επέτειο, κλέμε με μαύρο δάκρυ. Και πού ακόμα, στα δύο χρόνια είμαστε ακόμα. Κλαίμε αυτοί και κλέμε εμεί. Και έχουν αυτοί ψηλά το κεφάλι και εμεί το έχουμε σκυμμένο. Πρέπει να τελειώσει αυτό και πρέπει να το σηκώσουμε το κεφάλι μα και να αντισταθούμε σε όλα αυτά για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Ο Καλαμούκη έχει δίκιο. Από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή, γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή. Ποιο μαχαίρι στην πληγή, καλέ. Απλά κάνουμε μια υπενθύμηση. Λειτουργούμε μας σήμερα υπενθύμιζε... σαν αυτέ τι υπενθυμίσει του κινητού, τέτοια φάση. Έτσι, μα υπενθυμίζει ο φίλο ο καλό είναι αυτό που σου λέει τι αλήθειε, όχι αυτό που σε γλύπτει. Συμφωνώ. Μπράβο. Μπράβο. Από την ώρα που τον έχω ξεκινήσει και τον ακούω, αυτό καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα. Όχι, όχι, όχι, δεν έχει από εκεί και πέρα. Δεν έχει από εκεί και πέρα. Είναι αυτό. Από εκεί και πέρα όταν έρθει τα πράγματα του από εκεί και πέρα. Μαγέρι, ρουφιάνε, Εκεί είναι, καταλαβαίνετε. Έλα γε. Ρουφιάνε, γε. Να το νιώθει. Κι αλά, τι θα βάλω. Έλα, μόλι, Έλα, καλέ. Πρέπει να σε καταγγείλω για να τι μόρε μου. Γιατί ρε μάκα <συλά> φυλάσσονται τις τσίρικε. Και καμιά γιαγιά, καλά μου. Για φαντάζομαι ότι 40 χρόνια. Έπιασα και καναβγιο γέρικα βυζιά, να ξέρει. <συλά> το καλό το φυλεί στη γιαγιά, Το έχω προτείνει, δεν μου το δίνει η ρουφιάνη γκριε. Έχω γράψει και τραγούδια τη γκριε. Γέρι, γέρι, καβυζιά. Το βαλαστο. Το ακουστικό στην κόρη που και τ' το να και γελάει. Ανέμιζο το βαλισταζάμ. Πες τώρα αρθού συμπολίτες μας ότι εάν δεν αποφασίσουν να βγάλουν το φίδι απ' την τρύπα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα περιμένουν τσιπραίους, κούλιδες, πρέπει μάγκε να σηκωθούμε και να βγάλουμε το φίδι απ' την τρύπα εμείς. Μην περιμένουμε κανένα μπούσκι γιατί αυτοί τη δουλειά τους θα την κάνουν εις βάρος μας πάντα. Κομμόνια, σατανάδες, ας το είπα θα κάνω τη λουκά και γραμμή, έχω να πιάσω γραμμή ρε, Έχω τρελαβή. Ναι, αλλά ήσουν οριακά να το Θα κάνω τη λουκά και παραγωγή, Και πάρω γραμμή, δεν το πιστεύω Έλα ρε, το λουκά, είδες πιάνε Λε, Δεν το πιστεύω <laughs> <laughs> Χρόνια πολλά, <laughs> χρόνια Αυτό χρόνια πολλά Έγινε να είσαι καλά για. Βάλε σε παρακαλώ πολύ το τζίπρα Και δίπλα άμα μπορεί Στη φωνή του Παπατρέου Παπα Λες και είναι από τον ίδιο πατέρα η φωνή Κι άμα είναι Α, θες... δεν ξέρεις την περπάντηση Ήταν ο Ανδρέας Ξέρεις τι έκανε Πολίτες της Αθήνας Αθήνας της Αθήνας Σήμερα έχουμε ένα πανηγύρι, μια γιορτή. Γιορτή, πανηγύρι, μισταγωγία τη δημοκρατία και τη νίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς. Δεν είμαστε εμείς. Δεν είναι τα στελέχη. Δεν είναι οι βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο λαός. Εσείς είσατε το Πανσόκ. Να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Γεια σας και με την νίκη και μεγάλο ευχαριστώ από τα μου. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι είκοσι κιλά Τρώει τα κασόνια μακαρόνια κι όλο κάνει και γελά Ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς. Ο Σύριζα είναι ο λαό. Όταν ανεβαίνεις την τραπάλα με πέτα υψηλά στον ουρανό Κι όποτε βουτάει στην πισίνα Φεύγει από μέσα το νερό Η Παρασκευή άμα μπορείς βάλε αυτό με το υποβρύχιο Με τον άλλον να με το στρατό Δώσε μου ένα σήμα ξέρω εγώ που σου λέγε Ναι Νίκος Κουκός Δεν είμαι εγώ Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κουκός αγόρι μου Είπα να μιλήσω με κάποιον τσακάλι να μου δώσει ένα 16 τριγωνική διάσπαση στο ραντάρ Είστε ο καπετάνιος στο υποβρύχιο Ναι ναι Λοιπόν, θέλω να κάνετε αυτή την κίνηση. Τάφτην. Κύριε Κούκο, Ναι. τι ώρα πρέπει να το κάνουμε γιατί πλησιάζει ακριβώς. Πρέπει να βγείτε στο ρολόι. Ε, ε, δεν έχετε πάρει εντολή αυτό το Συνταγματάρχη Πύρο. Κάτι έχουμε πάρει, κάτι έχουμε πάρει αλλά το είχαμε ρίξει τι βασιλόπιτε. Φτιάχνετε βασιλόπιτε. Φτιάχνει Βασιλόπιτε μέσα στο υποβρύχιο. Επο θα τη φτιάξουμε απέξω στη θάλασσα παιδί μου, πώ θα γίνει. Ποιο είστε η παιδί μου, ποιο σε δώσει μου το όνομά σου. Ο τίτλο ο ντάτακα. Ωραία, λοιπόν, άκουσε να δει, σημαίνει. Υπαξιωματικό. Ωραία, άκου να δει, θέλω να μου κάνει αυτή την κίνηση τώρα, τώρα έχει δώσει εντολλο πύρο. Εγώ σα μιλάω 12 μέτρα κατά τη γη. Συλάρη θα είμαι. μου να κι μαζί σου κάντα από τη γη. Μπορεί να, να έρθει, θα πάρει μετάθεση εάν κάνει αυτή την κίνηση τώρα. Δεν ξέρω τι κίνηση είναι αυτή, έχει πολλή κίνηση Καλά δεν έχετε ενημερωθεί για σας, Δώ, Δώσε μου σε παρακαλώ τον καπετάνιο Την κουζίνα είμαι παιδί μου, έχω τα φλουριά, είμαι αρμόδιος φλουριών Δεν είσαι διά του θαλασσαίως Όχι, αρμενιστής είμαι Α, Ωραία, ωραία Λοιπόν, δώσ' μου σε παρακαλώ ένα δεκάξι στο ραντάρ, τώρα, να σε δω. Ένα δεκάξι. Ναι, ναι, ναι. Με γρίφους μιλά, προϊστάμενε. Με γρήφου μιλά. Δεν μιλάω με γρήφου. Δεν τα ξέρω κόμπου, ξέρω καντιλίτσα, ξέρει. Θέλει. Λοιπόν, εσεί που είστε στη Σαλαμίνα, είστε που είστε τώρα. Τι να σου πω, νερό έχει από πάνω. Ξέρω εγώ αν είναι η Σαλαμίνα. Δηλαδή, καταλαβαίνει τη Σαλαμίνα μα, είσαι από κάτω στη Σαλαμίνα. Τι βλέπω εγώ, νερό έχει εδώ, νερό έχει και, και. Καλά, δεν έχετε ενημερωθεί ότι. Τίρα, ενημερωθούμε, Τι ενημερωθούμε, όλα μπλε. Λοιπόν, άκου ή θέλω για την παρασκευή τώρα, για αφιέρωση. Έλληνο το τρακούδι τη ιστορύπη που λέει Μορέ μπει ήταν τα γύρια στο Ματρίγ για τα γενέθλια του ΣΥΡΙΖΑ δύο χρόνων και να βάζει τι υποσχέσει που έλεγε για κατάργηση μνημονίων και τα λοιπά. Και τα λοιπά. 13η σύνταξη, το 14 αφορολόγιο το 751 μισθό και του ανθρώπου που έβαλε σήμερα στην εκπομπή που λέγανε βγήκε και γίνεται πρώτη φορά αριστερά και θα καταργήσουν τα μνημόνια που ήταν υπέρ του. Στήριξη χαμηλοσυναξιούχων. Δεσμευκόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογένων Θα αλλάξουμε τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στον δρόμο. Ανθρώπους να ψάχνουν στις τενεκέδες. Παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν. Θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Πήκαν, μω, ρε, πήκαν, στο Πέμπτη δράση. Είναι η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ Είμαι άνεργη και ουσιαστικά άστοιχη μένω στον του Δήμου Αθηναίων Έχω κάποια μεροκάματα, αλλά ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια για με μόνη δουλειά και πιστεύω ότι τώρα κάτι θα γίνει πόσο καλύτερο Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνδυσης περιουσίας Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρκετήρια, πω έτσι απλά. Α, και είπε όχι. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξος <Ρι> Έχω ένα μικράκι ελεφάντακι, <Ρι> 420 κιλά. <Ρι> Πίνει αυτά κουβάδες, λέει μονάδες, κι ολοκάνει τούμπες και γελά. Ο κουμάσ μου να ένα μοντέλο τότε και και στο να δεν ακούγεται αυτό. επειδή κάτι γιατί για τον Μάριο Γιατί δεν ακούγεται παιδί μου, δεν έλεγε στο να που συναντιόμαστε ή με τον τραμπ. στο που ορκιζόμαστε Δεν αυτό δεν λέει. Στο παρασχολη βάλετε δεν συναντιόμαστε φανταζόμαστε. Να συμβαίνουνε τα πιο τρέλα Στο ασανσέρ που ορκιζόμαστε δεν κρατιόμαστε Και μια μέρα θα γίνουν πολλά Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν γαμ***μαστε Να συμβαίνουνε τα πιο τρέλα. Θέλω να κάνω αφιέρωση για την Παρασκευή. Σου έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Θέλω να συνδυάσει το αεροπλανοφόρο τη Διαμαντοπούλου με το αεροπλανοφόρο του Σιούφα που έλεγε ότι η Βουλή είναι, είναι ένα αεροπλανοφόρο που λειτουργεί 24 ώρε στο 24ωρο και το τραγούδι τη Λίτσα Γιαγκούση που λέει Όταν βλέπω αεροπλάνα σκέφτομαι να σου την κάνω και να εξαφανιστώ. Και αν μου πουν στο τελωνίο τι πληρώνω, θα του πω ότι είμαι ερωτευμένη. Δεν το θυμάμαι το υπόλοιπο. Έλα παιδί μου, τι ξέρει. Δηλαδή για να φέρουμε στους νέους ανθρώπους να παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που χρειάζεται η εποχή, πρέπει να δημιουργηθεί το αεροπλανοφόρο από το οποίο θα απογειωθούν τα μαχητικά. Όταν αεροπλάν, να βλέπω αεροπλάνο, να περνάει από πάνω, λέω να ξενιδευτώ. Πολλά κάνει καπετάνια, γιατί? Δεν είναι τίποτα, μη φοβάστε. Πρέπει να δημιουργηθεί το αεροπλανοφόρο από το οποίο θα απογειωθούν τα μαχητικά. Ζυ, ζυ. Αφορά τόσο την παλίτσα Και να μην με λένε λίτσα Αν δεν φύγω να σωθώ Πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε Ζω παρέ, να θα ξανασηκωθούμε Πώς θα σηκωθούμε που φτάνουμε στη θάλασσα Η Βουλή είναι σαν ένα αεροπλανοφόρο Κι αν μου πουν στο Τελωνείο Κι αν μου πουν στο Τελωνείο Τι πληρώνω θα τους πω Ότι είμαι ερωτευμένη Τι δηλώνω θα του πω ¡Bravo, Marina! ¡Bravo, Malina! ¡Bravo, Malina! ¡Bravo, Malina! Είναι σαν ένα αεροπλανοφόρο, ένας τεράστιος οργανισμός που δουλεύει σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο και όλο το χρόνο. σταματά να κατέβει σταματά να κάνει την πόρτα και κατέβα! Παίζουμε τα απόγευμά στον κήπο, τρέξιμο και μπάλα και κρυφτό. Κι άστερα στο μπάνιο μου πετάει με την προβοσκίδα το νερό και την παρασκευή. Θα βάλεις το, το με το ρέμο που έλεγε ποιος είσαι που θα το Κύριε Πρέκα, πρόσφατα ο τη Δημοκρατία, ο θέλοντα να κάνει ένα άνοιγμα ίσω στην όλια, Προσκάλεσε από το χώρο του πολιτισμού uh -huh. για να κάνουν Μεταξύ ε... αυτόν ο κύριο Ναι. Ε... ναι. Ε... Αυτή είναι μια πραγματικά στιγμή τραγική της Νέας Δημοκρατίας Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σα ρωτήσω με ποιο δικαίωμα εσείς καλείτε έναν άνθρωπο στην παράταξή σας όταν εκείνος με τον τρόπο που σκέφτηκε πήγε στην Τουρκία να βγάλει κάποιο δίσκο, κάτι. Η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρα πλησιάζει. Αλήθεια. Κύριε Μητσοτάκη, πώς επιτρέψετε στο ρέμο. Εγώ λυπάμαι για το ρέμο. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκη. Είσαι πράγκας, έτσι λένε. Εγώ όμως νομίζω ότι είμαι πολύ έξυπνος. <σομίου> Είμαι ο Γιώργο από Σουηδία. Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για Παρασκευή και σκέφτηκα την τελευταία Παρασκευή του Γενάρια αν γίνεται. Με αφορμή το γεγονό ότι ο γιος μου περίπου κλείνει ένα έτο και έχω μείνει στη Σουηδία 10 χρόνια, και ένα άρθρο που διάβασε στην καθημερινή πριν από καμιά εβδομάδα για το όλο και λιγότερε γεννήσει στην Ελλάδα και το πόσο δύσκολα πολλά ζευγάρια περνάνε στην Ελλάδα και πόσο πολύ σκέφτονται να κάνουν παιδί και δυσκολεύονται ακόμα και αυτοί που έχουν ήδη παιδιά. Ένα τραγούδι που έχει σχέση με παιδιά. Το λεφαντάκι του φίλου του δλη, που είναι και τα το γραπημένο Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι. <Κι> Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι. 420 κιλά. Ή από το τσιτάνη υπάρχει ένα συντριβού που λέγεται τσιτάνει για βρέθηκε. Και φάσο πολύ και είμαστε καλά πάντα γέρι, Να σε και σε καλή που έχετε και κάνετε φανταστικές εκπομπέ.